Μα πε μου, ποιοι είναι αυτοί οι περιπλανόμενοι που είναι λίγο πιο φευγαλέοι ακόμα και από εμάς τους ίδιους και που πιέζει από νωρί, που στείβει για ποιον, για χαριτίνος, μια θέληση αένα ανικανοποιητή. Τους στίβει και τους λυγίζει και τους δένει και τους ταλαντεύει, τους απορρίχνει και τους ξαναπέρνει. Ως απολαδωμένο και πιο λίο αέρα ξανακατεβαίνουν πάνω στο φθαρμένο τάπιτα που είχε ξεφτήσει από το αιώνιο την αγμά έτούτον το χαμένο τάπιτα μέσα στο σύμπαν. Τον απλωμένο σαν κατάπλασμα, λες και ο ουρανός των προαστείων, τη γη είχε κάνει να πονέσει. Κι εκεί μόλις ορθώ και δείχνει του ορθώματος το μεγαγράμμα του αρχικό. Όμως, ήδη, και τους κρατεότερους από τους άντρες, το επαναρχόμενο αένα ανήχει τους κινεί ξανά, έτσι, για στείο, όσο έκανε ο Αύγουστος ο Ισχυρός την ώρα του φαγητού με ένα τσίγκινο πιάτο. Αχ, και ολόγυρα απ' αυτό το επίκεντρο της θέαση στο το Ρόδο, ανθή και φιλοροή, γύρω από αυτόν τον ύπερο που σε επαφή με αυτή την ίδια του τη γύρι, γίνεται χάρη σε μια νέα γονιμοποίηση ο απατηλός καρπός της μη ευχαρίστησης δίχως ποτέ του να έχει την επίγνωσή τη, και που κάτω από τη λεπτή επιφάνεια φαντάζει να χαμογελάει ανάλαφρα. Να ομαραμένο και ρητιδωμένος γέρος αθλητής που άλλο δεν κάνει τον τον το τυμπανό του Ο ζαρωμένος Μες στο δυνατό του δέρμα Που λε κι άλλοτε είχε χωρέσει Εντός του δύο ανθρώπους Που ο ένας τους κιόλας Θα κοίτονταν στο κημητήριο Ενώ ο άλλος θα επιζούσε Ακόμη κουφός Και κάποτε σαν σαστισμένος Στο χειρευάμενο το δέρμα μέσα Όμως ο νέος ο άντρα, Που είναι σάμπος να γεννήθει Από έναν αυχένα και μια καλόγρια, τεντωμένο και σφιχτό, αποπληρότητα, μυ όλο και απλότητα. Ο σεις, που ένα μικρό ακόμη πόνο, εδέχθηκε άλλοτε ω παιχνίδι σε μιαν από τι μακριέ του αναρώσει. Η σύντομη Ροζ περίοδος, 1904-1906, που συνήθως συμψηφίζεται με τη γαλάζια, ονομάζεται και περίοδος των Αρλεκίνων. Μια που πράγματι, Αρλεκίνοι, Κλόουν, Σαρτιμπάγκοι, Πιερότη, ένας χορός παραλλαγών πάνω στο ίδιο θέμα, μονοπολούν τα θέματα στους πίνακες του Πικάσο, αμέσως μόλις εγκαθίσταται μόνιμα πια στο Παρίσι, στο διάσημο πλοίο πλυντήριο και ενσωματώνεται στην ιδιόμορφη βοημία των καλλιτεχνικών κύκλων της εποχής, εκδηλώνοντας μάλιστα ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις ακραία ριζοσπαστικές αισθητικές αναζητήσεις της αριστερής διανόησης. Παρότι αργότερα και μέχρι τέλους προτιμούσε να συστήνει τον εαυτό του ω αντιδιανοούμενο και προσιλωμένο στα ζητήματα της οπτικής φόρμας. Σε αυτέ τι αναζητήσει, το θέμα του Αρλεκίνου κατήχε εκείνη την εποχή κεντρική θέση. ως μετονομία του καλλιτέχνη Παρεία, του μεφιστοφελικού δημιουργού, που σαρκάζει τον κοινωνικό του περίγυρο, αλλά αδυνατεί να τον αλλάξει, και αναζητεί παρηγοριά σε αστραφτερές νησίδες του θαυμαστού μέσα στον κρίζο των βιομηχανικών πόλεων. Οι συστηματικέ επισκέψει στο Τσίρκο λόγου αποτελούσαν μια μορφή τελετουργίας σε αυτούς τους κύκλους. Στη Ροζ περίοδο, λοιπόν, συγκροτείται και κυριαρχεί ένας από τους κατεξοχήν έμονους και πλούσιους θεματικούς αστερισμούς του Πικάσου. Το μοτίβο του Αρλεκίνου προϋπήρξε στο έργο του. Δεν θα το εγκαταλείψει σχεδόν μέχρι τέλους, συνεχίζοντας μια μακρά ρομαντική παράδοση με μεσεωνικές ρίζες που συνέδεε τη συμβολιστική ίσχυ του Αρλεκίνου με την κοινωνική διπλή υπόσταση του εξόριστου στο αισθητικό πεδίο καλλιτέχνη και στίχιωσε τη μοντερνιτέ. Κατά το Ζαν Κλέρ μάλιστα, το μοτίβο ακριβώς αυτό εκφιλίστηκε στη μετέπειτα body art. Στην οικογένεια των Σαλτιμπάγκων, που θεωρείται το αποκορύφωμα της ροζ περίοδου, ο Χάνς Μπέλτιν βλέπει στη φιγούρα που γυρνά την πλάτη στο θεατή την ενσάρκωση του ίδιου του Πικάσο. Ωστόσο, πέρα από τις συνδηλώσει του στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης και της εξέλιξης του καλλιτεχνικού υποκειμένου, η θεματική κυριαρχία του Αρλεκίνου στη Ρος περίοδο αποτελεί το θεματικό σύστοιχο, ας πούμε, της νέας φάσης των μορφοπλαστικών και εκφραστικών αναζητήσεων του Πικάσο. Κατά κάποιο τρόπο, ολόκληρη αυτή η ιδιαίτερο σύντομη μεταβατική περίοδος του Πικάσο θεματίζει την αιμονή του στην ιδέα των περασμάτων από τη θεϊκή συνείδηση στο σκοτεινό ένστικτο, από τη μια μανιέρα στην άλλη. Ο σαλτιμπάγκο είναι το απόλυτο σύμβολο της μετάβασης. Κλόουν παρίας. Αρλεκίνος παραβάτης. Σώμα εκρεμές και ενδιάμεσο. Εξυλαστήριο θύμα και δαιμονικός θύτης, Πεδίο πρόκλησης και άρση της διπολικής καθήλωσης του σώματος στο άλλο άκρο του πνεύματος. Φορέας εξορκιστής των ταμπού της κοινωνικής ευταξία και της πειθαρχία των ηθών. Ο σαλτιμπάγκος ισορροπεί στο τρομερό κατόφλι της συνδιαλαγής των αντιθέτων. Και ταυτοχρόνως βρίσκεται ένα βήμα πριν από το διπολικό επίσης πέρασμα, του ίδιου του Πικάσο προς την απελευθέρωση του κυβισμού, του σώματος προς την απόλυτη κυριαρχία της αξίας ανταλλαγής του. Γιατί τι είναι εν τέλει αυτό το ροζ. Από πού ήρθε. Ο ίδιος ο Πικάσο είπε ότι απλούστατα, όταν μου τελειώνει το μπλε, ζωγραφίζομαι κόκκινο. Αλλά αυτό ο χλεβασμός που απευθύνεται στους προσιλωμένους το χρώμα οι και επίσης στους φόβου, είναι απ' την άλλη μεριά του διαστητική σύλληψη. Είναι το παροδικό φως του κεριού, καθώς το έβλεπε ο Καρτέσιος να αλλάζει σχήμα. Το άτονο φωτοστέφανο γύρω από τη σκηνή της σύνθλιψης των σωμάτων. Να τι είναι το χρώμα. Μια οχρή, διάχυτη αντάβγεια στο μολυσμένο ορίζοντα, πάνω από τα εργοστάσια. Λες και ο ουρανός των προαστείων τη γη είχε κάνει να πονέσει. Ο φωτισμός για τη σκηνή ενό καμπαρέ πάνω στην οποία προβαίνουν αυτοί οι περιπλανόμενοι που είναι λίγο πιο φευγαλαίοι ακόμα και από εμάς. Ο Ρίλκε που είχε μηδενική κοινωνική συνείδηση αλλά απέραντη οξυδερκία θα δει την οικογένεια Σαλτιμπάγκων στο Παρίσι και πολλά χρόνια αργότερα στην πέμπτη ελεγεία του Ντουίνο θα μεταφράσει σωστά αυτό που θέλει να πει εδώ ο Πικάσο. Ότι μέσα στο φως μιας ροδοδάχτυλης, αλλά απατηλής με την ομορφιά της χαραυγής, που είναι το αληθινό χρώμα της αλωτρίωσης, τα σώματα δίνουν την εντύπωση πως θα αψηφίσουν τη βαρύτητα που όπου να είναι τα συνθλίδη. Όμως, απλώς εσωτερικεύουν τη σύνθλιψη. Και δεν το καταλαβαίνουν καν. Η συμφυή προ το θεματισμό και αυτού του περάσματο, αγωνία του Πικάσο, μαρτυρείται από το πλήθο των δοκιμών και των σχεδίων που οδήγησαν στην οικογένεια Σαλτιμπάνγκον. Οι έξι φιγούρε δουλεύτηκαν σε πίνακε που προηγήθηκαν και εκδοχέ του προσαρμόστηκαν στην οικογένεια, που, όπω αποδεικνύει η εξέταση με ακτίνε Χ, έχει επίση δουλευτεί τουλάχιστον τέσσερι φορέ. Επί οπικάσο ο Πικάσο ζωγράφιζε εκδοχές των λεπτομερίων και τροποποιούσε την τοποθέτησή του στον καμβά. Παρά την τελική εντύπωση ενότητας που δίνει ο πίνακας, στην πραγματικότητα αποτελεί μια περίπλοκη και ασύμετρη σύνθεση. Το ίδιο συμβαίνει και με τη χρήση των χρωμάτων. Η αρχική ισορροπημένη εντύπωση διαλύεται αν προσέξουμε καλύτερα. Ο πίνακας δεν διαθέτει μία μοναδική οπτική γωνία. Οι φιγούρες είναι τοποθετημένες με ένα παράξενο κυκλικό τρόπο, σαν κάθε ζώνη του να διαθέτει τη δική της προοπτική. Ο Πικάσο, για άλλη μια φορά, μας λέει πως η οπτική γωνία του καλλιτέχνη είναι σχετική. Και το κάνει με έναν αφηγηματικό τρόπο που θα τέριαζε καλύτερα σε ιστορικό πίνακα. Πράγματι όμως, η μελαγχολική Αποσυνάγωγοι χαρακτήρες των σαλτιμπάγκων που αψηφούν τον νόμο της βαρύτητας ενώ συγχρόνως διγνούν κενή, άηλοι όπως η φιγούρα του παραφουσκωμένου Τίο Πέπε που ωστόσο μοιάζει με άδειο σακί και εντέλει τέλει του λείπει το ένα πόδι είναι ένα σώμα που προσπαθεί να αντέξει καθώς κλονίζονται τα ίδια του τα όρια Έτσι αφηγείται μια κρίσιμη ιστορία Την αποσυναρμολόγηση ίσως του νομικού υποκειμένου, καθώς ένα προς ένα τα συμφοί υποτίθεται προς την κυριαρχία του καπιταλισμού, διακυβεύματα της γαλλικής επανάστασης και της διακήρυξης των δικαιωμάτων ανερούνται τη στιγμή ακριβώς που ολοκληρώνεται η βάση τους. Το υποκείμενο που φαινομενικά πολιτεύεται είναι ένα άδειο σακί, δίχως αναγνωρίσιμο, θεσμισμένο κοινωνικό περιεχόμενο. Και είναι κιόλα. Θα έλεγε ο Τζόρτζιου Αγκάμπεν ένας ιονί χωμοσάκερ. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης Πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μια ορχήστρας όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε.